Κάνα Άρεντ, «Άνθρωποι σε ζωφερούς καιρούς» Βάλτερ Μπένγεμιν Μετάφραση Βασίλης του Μανάς Εκδόσεις Νησίδες Πέντε Όταν κατεβαίνω στο κελάρι μου για να πάρω λίγο κρασάκι ένας καμπουράκος που είναι εκεί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 ο Καμπουράκος έπαιζε τα άσχημα παιχνίδια του κάνοντας εκδότες που είχαν υποσχεθεί στον Μπένγιαμιν ετήσιο επίδομα για να διαβάζει χειρόγραφα ή να εκδίδει για λογαριασμό του σε ένα περιοδικό να χρεοκοπούν πριν καν εκδοθεί το πρώτο τεύχος. Αργότερα, ο Καμπουράκος δεν επέτρεψε να τυπωθεί μια συλλογή έξοχων γερμανικών επιστολών που έγινε με πολύ μεγάλη επιμέλεια και συνοδευόταν από τα πιο εξαίρετα σχόλια, υπό τον τίτλο «Deutsche Menschen», «Γερμανοί άνθρωποι». Και με ρητό προμετωπίδας, από τιμή χωρίς φήμη, από μεγαλείο χωρίς λαμπρότητα, από αξιοπρέπεια χωρίς πληρωμή. Αλλά κατόπιν φρόντισε, αφού τυπώθηκε, να καταλήξει η έκδοση στο υπόγειο του χρεοκοπημένου Ελβετού εκδότη, αντί να διανεμηθεί στη ναζιστική Γερμανία όπως κόπευε ο Μπένγεμιν, που εξέδωσε το βιβλίο με ψευδόνιμο. Και σε αυτό το υπόγειο ανακαλύφθηκε η έκδοση το 1962, τότε που μόλις είχε βγει από το τυπογραφείο μια καινούργια έκδοση στη Γερμανία. «Θα μπορούσαμε να φορτώσουμε στον Καμπουράκο και το ότι συχνά, ω και τα πράγματα που έμελε να εξελιχθούν καλά, πρωτοεμφανίζονταν με δυσάρεστη όψη». Κάτι τέτοιο είναι η μετάφραση της ανάβασης του Αλέξη Σεν λεζέλεζε Τζον Πέρς, την οποία ο Μπένιαμιν, που θεώρησε το έργο μικρή σημασίας, την ανέλαβε επειδή του την είχε αναθέσει ο Χόφμανστελ Όπως και τη μετάφραση του Προύστ. Η μετάφραση αυτή εμφανίστηκε στη Γερμανία μόνο μετά τον πόλεμο. Και ωστόσο, ο Μπένιαμιν σε αυτήν ακριβώς όφιλε την επαφή του με τον ο Τζον όντας διπλωμάτης, παρενέβει και έπεισε τη γαλλική κυβέρνηση να απαλλάξει τον Μπένγιαμιν από δεύτερο εγκλισμό σε στρατόπεδο στη Γαλλία κατά τον πόλεμο. Προνόμιο που απειλαύσαν πολύ λίγοι άλλοι πρόσφυγες. Και κατόπιν, μετά τις σκανδαλιές, ήρθαν οι σωροί ερυπείων, που ο τελευταίος, πριν από την καταστροφή στα Ισπανικά σύνορα, ήταν η απειλή που είχε νιώσει από το 1938 ότι θα τον το Ινστιτούτο Κοινωνική Έρευνα τη Νέα Υόρκη, το μοναδικό υλικό και ηθικό στήριγμα τη ζωή του στο Παρίσι. Οι ίδιε περιστάσει που θέτουν σε μεγάλο κίνδυνο την κατάστασή μου στην Ευρώπη θα μου καταστήσουν πιθανόν αδύνατη τη μετανάστευση στι Ηνωμένε Πολιτείε, έγραφε τον Απρίλιο του 1939, ευρυσκόμενο ακόμα κάτω από τον αντίκτυπο του πλήγματο που του είχε καταφέρει το Νοέμβριο του 1938. Το γράμμα του Αντόρνο, το οποίο απέρριπτε μια πρώτη παραλλαγή τη μελέτη του για τον Μποντλέρ. Ο Σόλεμ είχε οπωσδήποτε δίκιο όταν λέει ότι μετά τον Προύστ, ο Μπένιαμιν ένιωθε τον Κάφκα πιο κοντινό του από όλους τους του συγκεκρινού του συγγραφεί. Και αναμφίβολα ο Μπένιαμιν είχε στο μυαλό του το πεδίο ερηπίων και τι κατεστραμμένε εκτάσει του δικού του έργου, όταν έγραφε ότι να καταλάβουμε το έργο του Κάφκα σημαίνει μεταξύ άλλων να αναγνωρίσουμε ότι ήταν αποτυχημένος. Αυτό που έλεγε ο Μπένιαμήν για τον Κάφκα με τέτοια απαράμιλη ευστοχία ισχύει και για τον ίδιο. Τα αίτια της αποτυχίας αυτής είναι πολλών ειδών. Μπαίνουμε στον πειρασμό να πούμε από τη στιγμή που ήταν βέβαιος για την τελική αποτυχία όλοι δούλευαν για αυτόν σχεδόν αυτοματικά σαν σε όνειρο. Δεν ήταν ανάγκη να διαβάσει Κάφκα για να σκέπτεται όπω ο Κάφκα. Όταν όλα όσα είχε διαβάσει από Κάφκα ήταν ο θερμαστής, είχε ήδη παραθέσει τη δήλωση του Γκέτε για την ελπίδα στο δοκίμιό του για τις εκλεκτικές συγγένειες. Η ελπίδα πέρασε πάνω από τα κεφάλια τους σαν αστέρι που πέφτει από τον ουρανό και η πρόταση με την οποία κλείνει αυτή του τη μελέτη ακούγεται σαν να την είχε γράψει ο Κάφκα. «Μόνο για χάρη των ανέλπιδων μου δόθηκε η ελπίδα». Τις 26 Σεπτεμβρίου 1940, ο Βάλτερ Μπένγεμιν, που ήταν έτοιμος να μεταναστεύσει στην Αμερική, αυτοκτόνησε στα γαλλοϊσπανικά σύνορα. Το έκανε για διάφορους λόγους. Η Γκεστάπου είχε κατάσχει το διαμέρισμά του στο Παρίσι, στο οποίο βρισκόταν η βιβλιοθήκη του, είχε κατορθώσει να βγάλει από τη Γερμανία το πιο σημαντικό της ίμιση όπως έλεγε, και πολλά του χειρόγραφα, και είχε λόγους να ανησυχεί και για τα υπόλοιπα. Που είχε φροντίσει ο Ζωρο Μπατάι να κατατεθούν στην Εθνική Βιβλιοθήκη των Παρισίων πριν αναχωρήσει από το Παρίσι, για τη Λούρδη τη μη κατεχόμενη Γαλλία. Θα πρέπει να πούμε εν παρόδο ότι φαίνεται πω αυτά τα χειρόγραφα σώθηκαν σχεδόν όλα. Τα χειρόγραφα που ήταν κρυμμένα στο Παρίσι στάλθηκαν στον Αντόρνο όπως είχε παραγγείλει ο Μπένιαμιν. Σύμφωνα με τον Τίντεμαν, βρίσκονται τώρα στην ιδιωτική συλλογή του Αντόρνο στη Βραγκφούρτη. Αντίγραφα των περισσότερων κειμένων έχει στην ιδιωτική του συλλογή και ο Σόλεμ στην Ιερουσαλήμ. Τα υλικά που κατέσχεσε η Γεστάπο εμφανίστηκαν τώρα στην Ανατολική Γερμανία. Πώς να ζήσει χωρίς βιβλιοθήκη. Πώς να βγάλει το ψωμί του δίχως τη μεγάλη συλλογή παραθεμάτων και αποσπασμάτων από τα χειρόγραφά του. Τίποτε άλλωστε δεν τον προσέλκυε στην Αμερική όπου όπως έλεγε οι άνθρωποι πιθανόν. Δεν θα έβρισκαν τι άλλο να τον κάνουν από το να τον γυρίζουν σε ολόκληρη τη χώρα και να τον επιδεικνύουν ως τον τελευταίο Ευρωπαίο. Αλλά η άμεση αφορμή για την αυτοκτονία του Μπένγεμιν ήταν μια πρωτοφανής κακοτυχία. Με τη Συμφωνία Ανακοχής της Γαλλίας του Βησή με το Τρίτο Ράιχ οι πρόσφυγες από τη χιτλερική Γερμανία κινδύνευαν να σταλούν πίσω στη Γερμανία μάλλον μόνο όσοι ήταν πολιτικοί αντίπαλοι του καθεστώτος. Για να σώσουν τους πρόσφυγες αυτής της κατηγορίας, η οποία σημειωτέων δεν συμπεριέλαβε ποτέ την απολιτική μεγάλη μάζα των Εβραίων, η οποία αργότερα αποδείχθηκε ότι διέτρεχαν τον μεγαλύτερο κίνδυνο από όλους, οι ινομένες πολιτίες είχαν μοιράσει αρκετές εκατοντάδες βίζες μέσω των προξενείων τους στη μη κατεχόμενη Γαλλία. Χάρη στις προσπάθειες του Ινστιτούτου στη Νέα Υόρκη, ο Μπένγιαμιν ήταν από τους πρώτους που πήρε τέτοια βίζα στη Μασαλία. Πήρε γρήγορα και βίζα διέλευσης από την Ισπανία, που θα του έδινε τη δυνατότητα να πάει στη Λισαβόνα και να επιβιβαστεί εκεί σε πλοίο. Δεν είχε όμως βίζα εξόδου από τη Γαλλία, η οποία εξακολουθούσε να είναι απαραίτητη εκείνο τον καιρό και την οποία η γαλλική κυβέρνηση, για να γίνει αρεστή στην Κεστάπου αρνιόταν σταθερά στους Γερμανούς πρόσφυγες. Γενικά αυτό ξεπερνιόταν, αφού ήταν πασίγνωστος και αφύλακτος από τη γαλλική αστυνομία ένας σχετικά σύντομος και διόλου δύσκολος δρόμος που τον έκανες με τα πόδια στα βουνά του Πορμπού. Κι όμως, για τον Μπένιαμιν, που φαίνεται πως έπασχε από καρδιά, ως και ο σύντομος ποδαρόδρομος ήταν μεγάλη δοκιμασία και μάλλον έφτασε στα σύνορα πολύ εξαντλημένος. Η μικρή ομάδα προσφύγων, με τους οποίους είχε ενωθεί, έφτασε στην Ισπανική Συνοριακή Πόλη και εκεί πληροφορήθηκε ότι η Ισπανία είχε κλείσει εκείνη ακριβώς την ημέρα τα σύνορα και ότι οι αξιωματικοί των σύνορων δεν αναγνώριζαν βίζες που είχαν εκδοθεί στη Μασαλία. Οι πρόσφυγες υποτίθεται ότι έπρεπε να γυρίσουν το άλλο πρωί από τον ίδιο δρόμο στη Γαλλία. Την νύχτα ο Μπένγεμιν αυτοκτόνησε. Οπότε, οι αξιωματικοί των συνόρων που του συγκλώνησε αυτή η αυτοκτονία επέτρεψαν στους συντρόφους του να προχωρήσουν στην Πορτογαλία. Έπειτα από λίγες βδομάδες άρθηκε η απαγόρευση στις Βίζες. Μία μόλις μέρα νωρίτερα ο Μπένιαμιν θα είχε περάσει χωρίς κανένα πρόβλημα. Μία μόλις μέρα αργότερα οι άνθρωποι στη Μασαλία θα ήξεραν ότι προσωρινά ήταν αδύνατο να περάσει στην Ισπανία. Μόνο εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα μπορούσε να γίνει η καταστροφή. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης.